Γεια σα. Γεια, γεια σα και γεια σα. Καλώ σα βρήκαμε. Ξανά μαζί. Ξανά μαζί. Θα πάμε έτσι, λίγο λόγω ατυχημάτων και γενικότερων καταστάσεων. Μέχρι να συνέλθουμε για Ο τα τόπος, καλά. Θα είναι κάθε μέρα πέμπτη. Θα είναι κάθε μέρα Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη, έτσι κι αλλιώ. Τη Έτσι κι αλλιώ, Χριστούγεννα έρχονται. Ε, γίνονται διάφορα. Υπάρχει πάλι. Ε, δεν είναι μόνο καιρός καιρό καλοκαιρινό. Είναι και. Η διάθεση. Όχι, πια διάθεση. Ο μήνα αυτό είναι Ιούλιο. Θυμάστε τότε που μα απειλούσε ο Σόιμπλε θα μα πετάξει έξω. Μα πετάνε πάλι έξω. Το ξανάρχισε πάλι. η Στάμνα Εκλογέ. Πάλι. Δημοψήφισμα. Να μα πετάξει ή να μα πετάξει. Θα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώ. 36% θα πάρει. Ναι, ναι γιατί. Να πάει. Μην σου πω και παραπάνω. Ναι. Γιατί να μην πάρει. Ξέρω εγώ θα ξεβρωμίσει αυτή την εποχή. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Ότι θα υπάρχει λαό που θα πει Ό, δεν σηκώνω άλλη κοροϊδία. Δεν υπάρχει άλλη γι' αυτό. Ναι, νομίζω κι εγώ. Yeah. Νομίζω κι εγώ αυτό. Αν δηλαδή η μόνη λύση είναι αυτή για το λαό, άστο. Τελείω και ο λαός. Αν Έχει διαδέξεις από συγκεκριμένο πανέρι... Αυτέ είναι οι λύσει. Έχει ένα δίκιο. Μα είπε για τη στάμνα ο άλλο. Και υπάρχει μια συζήτηση γιατί την παρακολουθώ επισταμμένο από χθε το βράδυ. Επισταμμένο. Μπράβο, ρε, αποστόλια. Αυτά τα χιούμορ πόσο μου έχουν λείψει. <σπαθουσίλυν> <σπαθουσίλυν> ότι αν αυτή η παροιμία ότι όσο, όσο πιο πολλές φορές πάει η γλάστρα στην. Κάπος το λένε, θα σπάσει αν πηγαίνει στη Βρύση. Γλάστρα, αν είναι η στάμνα. Γερ... η στάμνα, ναι, ναι, ναι όλα αυτά. Γιατί και η γλάστρα, μα πα δεν θα σπάσει. Θα σπάσει, εννοεί. Είσαι επηρεασμένο από την τηλεοπτική Ε, αν είναι γερμανική αυτή η παροιμία ή αν είναι ελληνική oh. υπάρχει μια συζήτηση mm. όχι να μα πάρουν και τις oh, ελληνικές πίσω Ελγύνια τα πήραν οι άλλοι mm. Ναι. Mm. Που... Τα όλα. όχι ναι, η παροιμία είναι και ελληνική αλλά πολύ πιθανό γιατί και τότε είχαν στάμβουν να σκεφτεί εκεί πάνω να είναι και γερμανική δεν θέλει και πολύ μυαλό δεν είναι καμιά παροιμία με πολύ βαθύ νόημα μήνυμα αλλά για άλλη μια φορά μα απειλούν θα βγούμε ναι mm. Αυτό ξέρει τη σημαίνει για τον Έλληνα. Πε του οτιδήποτε, βάλ του 10.000 φόρου, βάλ του τέλη κυκλοφορία ανά λίτρο βενζίνη σε ένα δεκάη ευρώ. Δεν έχει πρόβλημα. Μη του πει, θα βγει από την Ευρώπη. Θα είναι το θέμα Ο... γι' αυτό. Ε, ποιο είναι αξιοπρέπεια. Να φύγουμε μόνο μα, να φύγουμε, όχι να μας πετάξουν μα πετάξουν δεν θέλει να φύγουμε ούτε μόνοι μα ούτε να να θέλαμε να φύγουμε μόνοι μα. Θα ήταν μια λύση. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πεταχτούμε έξω και θα είμαστε και προετοιμασμένοι. Και θα περιμένουμε από αυτή την Ευρώπη σωτηρία. Αλλά. Μου θα ακούγει τη λέξη Brexit πανικός στα κανάλια, πανικός στους αναλυτές πανικός στον κόσμο, πανικός παντού ναι. Βρίσκει και θα κάνει ο κύριος Σόιμπλε εμεί. Εδώ είμαστε εμείς, δεν μας τα κάνει όλα αυτά ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα Όχι. Ε, Θέλω να ξέρεις ότι εντάξει ξέρεις. όλα εντάξει, τα μέτρα, οι φόροι και αυτά που έρχονται και αυτά Δεν μα επηρεάζουν. Τα κανάλια κυρίω μα επηρεάζουν, το είπε ο Πρωθυπουργό. Και μα πηδούν την ψυχολογία. Δηλαδή δεν έχει σημασία ο φόρο, δεν έχει σημασία. Τι θε να βάλουμε live. Α, α, από, α, την α από την τριμερή. Από την Δεν είναι μοντάζ, είναι εντολή προγράμματο. Επί τη βάση των αποφάσεων του ΟΕΕ, σημασία τόσο για το λαό τη Κύπρου, όσο και για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μα. Παράλληλα. Εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του ΟΗΕ στη Συρία, την Λιβύη και την Ιεμένη. <κυρίζει> Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Συρία με όρους που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ακόμα, η δηλώσει είναι σε εξέλιξη. Είδαμε τον Κοιτάξτε, εμεί ακούσαμε τον Τσίπρα. Όλοι προλαβαίνω, χαρούμε. Μα δεν τον, αυτά τα κανάλια δεν τον δείχνουν πολύ. Πρόβλημα. Α, πρόβλημα. δεν θυμάμαι καλή, Η Έρη τον έχει ακόμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Τσίπρα θέλουμε. Θέλουμε κι άλλο Τσίπρα. Live, Μα αρέσει ο Τσίπρα, γιατί τριμερί. γίνεται αυτή τη μέρα. Ξέρετε, έχει έρθει ο Αιγύπτιο εδώ και ο Κύπριο. Και κάνουν τώρα δηλώσει και οι τρει πάνω εκεί στα πόντιου. Στ, και λένε. Για την αντιμετώπιση τη μεγάλη αυτή προσφυγική κρίση που βιώνουμε. Μια προσέγγιση που στοχεύει τόσο στην αποτελεσματική ανθρώπινη διαχείριση του φαινομένου με καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακινητών όσο όμως και στην αντιμετώπιση των αιτιών του δηλαδή των συγκρούσεων των πολέμων και της φτώχειας. Παράλληλα τονίσαμε τη σημασία που έχει η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην πολύπαθη περιοχή της Μέσα Ανατολής. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τον νέο κύκλο βίας που έχει ανοίξει και τονίσαμε την ανάγκη για έναρξη αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τέλος, συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασία μας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους οποίους είτε συμμετέχουμε όλοι μαζί είτε χωριστά υπογραμμίσαμε ειδικότερα τα αμοιβαία ωφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής ένωση Αιγύπτου. Και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ουσιαστικά την Αίγυπτο ώστε αυτή η τόσο σημαντική χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις που αναδύονται και να βοηθηθεί για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο τις αναγκές μεταρρυθμιστικές προσπάθειε στο τερικό τη. Ασφαλώς... Πέρα από όλα αυτά συμφωνήσαμε ότι η περιοχή μας, μια περιοχή στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων δεν βρίσκεται μόνο αντιμέτωποι με απειλές και προκλήσεις αλλά και με τεράστιες δυνατότητες τις οποίες αν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε σωστά μπορούμε να προχωρήσουμε με πολύ σημαντικά βήματα σε μια κατεύθυνση συνανάπτυξη και ευημερία για τους λαούς μας. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα τα δίκτυα που μας ενώνουν και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω συνεργασία μας. Μιλήσαμε για ενεργειακά δίκτυα και τις εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής για την, ακα, την ανακάλυψη του κοιτάσματο ΖΟΡ την, περαι, την περαιτέρω αξιοποίηση του κοιτάσματος ZOR στην Αίγυπτο την περαιτέρω αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων την προώθηση των ε, ε, αγωγών ενέργειας μέσα από τον ελλαδικό χώρο α, του TAP του IGB αλλά και πιθανών νέων αγωγών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο Συμφωνήσαμε α, παράλληλα στην επιτάχυση των διαβουλεύσεων για την ε, οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των θαλασσίων ζωνών μας όπου αυτό είναι δυνατόν και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και βεβαίως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνεργασία... Θα... Δε Πότε δεν φτάνει, ποτέ δεν φτάνει. Όχι, όχι, ναι. εντάξει, σώσαμε την Ελλάδα, τώρα σώζουμε και την Αίγυπτο και την Κύπρο μαζί και οι τρεις μαζί θα σωθούμε με τα πετρέλα, το ζόρ και το... Και το Αζόρ, Ζόρ το είπε, Αζόρ είναι μια ονομασία παλιά. Αλλιώς είχαμε σκεφτεί να βάλουμε κάτι Τσίπρας, παλιότερα. Ξεκινήσαμε λίγο πιο Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ναι, ήταν, είναι ωραίο να βλέπεις τον ε, Τσίπρα να μ, ρυθμίζει και τα διεθνή θέματα. Ε, ναι, αφού το είχε πει. Φαντάζομαι την ίδια επιτυχία. Ε, Δε, δε, δεν να λέτε πριν ότι θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσει την Ευρώπη τον κόσμο. Ναι, εδώ έχουμε ξεκινήσει λίγο από πιο κάτω. Ο φανάζομαι... κόσμο δεν είναι τρίτο κόσμο θα ναι, έχει. Όχι, ακριβώ, κυρίω η Ευρώπη είναι από εμά και πάνω. εμείς είμαστε στην άκρη, αν θυμάστε. Δηλαδή, ναι, είμαστε στο όριο του γκρεμού. Με την πλάτη, εμεί κοιτάμε την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάντα τρέχουμε να τη φτάσουμε. Αυτή δεν μα πολύ θέλει. Τώρα, τελευταία, δεν θέλει και τον εαυτό τη η Ευρώπη. Αλλά λεπτομέρειε είναι όλα αυτά. Θα λυθούν όπω λύνονται πάντα αυτά τα θέματα. Κυρίω στην Ευρώπη. Κυρίω θα λυθούν. Κυρίω θα λυθούν, ναι. Για κάποια 20-30 χρόνια έτσι γίνεται. 211 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Αν θέλετε να στείλετε SMS, που να το δούμε εμεί εδώ, σύντομο και μικρό, θα γράψετε Real και σα και αποστολή στο 54%. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι σας βλέπουμε και στο Twitter. Σας ψηλοβλέπουμε και στο facebook, επειδή έρχονται Χριστούγεννα και όλοι βάζουν αξιολινιάτικο τραγούδι. Θα και όπου... πουλήσουμε. Ε? 22 μέρες για τέλη κυκλοφορίας, πόσο έχουμε σήμερα. Δεν θυμάμαι πόσο έχουμε εννιά. 22 μέρες. 22, ναι. 22 ναι. Ναι. είναι όσες είναι, εν πάση περιπτώσει. Όχι, έτσι για να μετά τον Τζίπρα και όλες και τα πετρέλαια που θα έρθουν και θα γίνουμε όλοι Πετρέχει. σε ήχηδες σαν τις ταινίες ελληνικές. Ε, Βλαχοπούλου, Βουτσάς κλπ. Ήσαν τα μαύρα πουλιά που ξεβράζει η θάλασσα οι μολυσμένοι. Κορμοράνι. Κορμοράνι. Λιγοστημένο ήταν, αλλά έκανε τη δουλειά του κι αυτό Φίλες. τότε. Στα πρώιμα χρόνια της τηλεοπτικής απάτης, σε παγκόσμιο επίπεδο τότε Έχα. το CNN, που ήταν πολύ έγκυρο, πρέπει να πούμε, ήταν πολύ έγκυρο το CNN. Όπως όλα. Όπως όλα. Παρ' όλα αυτά έτσι κάτι χριστουγεννιάτικο, χαλαρό και πιο έτ Silver bells all seem to say Throw cans away Christmas is here bringing good cheer To young and old Meek and the bold From the new village down, Can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas Merry, merry, merry, merry, merry Christmas All on this and On with that end Their joyful tone To every home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 Αυτό ο προπολογισμό είναι ο πιο δύσκολο στον τριγωνικό χρόνο. Έχει μια δημοσιονομική προσαρμογή 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία χρονιά του Σαμαρά, η χρονιά που στήθηκε το success story και που ξυπνάγαμε όλοι το πρωί και βλέπαμε στι οθόνε μα τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση όλα και βγαίνουμε από την κρίση και βγαίνουμε από την κρίση, είχε δημοσιονομική προσαρμογή 10 δι. Ο προπολογισμό ο τελευταίο που υλοποιούσε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε 3 δι φόρου. Και 7 δι μείωση δαπανών. Εμεί έχουμε τη μισή προσαρμογή φέτο, αλλά διαρκώ από παντού δεν ακούμε στα ξεστόρι, ακούμε φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή, το χειρότερο μνημόνιο, διαλύεται το σύμπαν. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε. εντάξει, Εγώ δεν λέω, α λένε οι άνθρωποι ότι θέλουν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αλλά το κακό που κάνουν, ξέρετε ποιο είναι. Ότι διαλύουν την ψυχολογία του κόσμου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία, διότι η οικονομία δεν είναι μόνο μεγέθη και Είναι και ψυχολογία η οικονομία για να μπορέσει να ανατάξει. Για να ανατάξουν οι τράπεζε, πρέπει ο κόσμο να βγάλει τα λεφτά από τα σεντούκια και να τα ξαναδώσει στι τράπεζε. Νάτο και αυτό είναι θέμα ψυχολογία. Για τι τράπεζε, πιο πολύ. Για τις ναι, θέμα, ναι, για ναι, το, ναι, ναι, γιατί δεν στηρίζονται οι τράπεζε. Αυτά τα λέγανε και οι προηγούμενοι, ότι είναι θέμα ψυχολογία. Και ο πραγματικό κόσμο, και όποιο είναι ηλικιωμένο με τον πραγματικό κόσμο, ξέρει ότι δεν είναι θέμα ψυχολογία. Για τον πολύ κόσμο είναι θέμα ουσία. Είναι θέμα τσέπη, είναι θέμα οικονομία. Δεν έχει λεφτά. Η ψυχολογία είναι για αυτού που έχουν λεφτά ναι. και. Ε, αν δουν κάτι καλό, μπορεί να αρχίσουν να ανοίγονται. Αυτοί όμω, η κατηγορία είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, η ψυχολογία δεν χαλάει όταν έχει 3,5 εκατοστά για το μήνα, όταν παίρνει. Εννοείται. Αυτό είναι θέμα οικονομία. Α το, Δε... το κανάλι χαλάει. Ναι, με αυτός που λέω εγώ. Ο... Κάνουν μια χαλαροδουλειά την πράξη. Όπω και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί που πάντα μιλούν για την ψυχολογία, αναφέρεται σε αυτού που έχουν mm. παραπάνω από 350 εννοείται και δεν τα χαλάνε ή τα κρύβουν για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Άρα αναφέρεται και μια μικρή. Πλειοψη... μια συμπολιτών πολιτών μας. Αλλά δεν καταλαβαίνει και μάλιστα το λέει και με ένα ύφο. Προφανώ ο Τσίπρα πριν έξι μήνε έμαθε ότι η ψυχολογία έχει να κάνει με την οικονομία. Και το λέει με ύφο, ξέρετε, ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογία. Αυτά που, που του η λένε. Είναι τεχνία, ο άνθρωπο. Πού να ξέρει. Ναι. Mm -hmm. Αυτά, πρωθυπουργό, <laughs> αυτά που πιάνει στην ατμόσφαιρα εκεί στι συσκέψει που ακούει τον τσακαλώτο όπω τον ακούει, το βαρουφάκι παλιότερα. Θα μου πει και να θέλει να προχωρήσει αυτός ε, ο άνθρωπο. Είναι με ψυχολογία, με το οικονομία, ξέρει. Δεν είναι αυτό το τσακαλώτο. Α, δεν μιλάει έτσι. Θα λέει κάπω αλλιω. Λοιπόν. Ε, λένε εδώ, γράφηκε το τετράδιο εκεί ότι η στα σταμάτησε για να ακούσουμε live τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Μα εμά μα αρέσει που ακούσαμε τον Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό. Εσά όχι. Είναι ο Τσίπρα σε μια διεθνή συνάντηση που μοιράζουν την ε, ανα, Ανατολική Μεσόγειο. Τι πιο αστείο, τι πιο ελληνοφρενικό. Ισότιμο μαζί με τον Αιγύπτιο, μαζί με τον Χείλο. Χειρότερα. Είναι ο Τσίπρα με δύο που νομίζουν ότι μοιράζουν τη Μεσόγειο. Εντάξει. Είναι ακόμα Κάνουν προσπάθειε. Που ε. παριστάνουν ότι αυτοί μοιράζουν και αποφασίζουν. Μάλιστα. Να το δούμε το εργάκι. Ναι, όλα. το είδαμε, γι' αυτό ακούσαμε λίγο. Δεν είναι, ήταν χαρά μα. Χαρά μας και. Να συνδεθούμε με τον Άραβα, μιλάει τώρα, με τον, τον Αιγύπτιο. Όχι, <laughs> θα... δεν θέλουμε λίγο. Όχι, όχι, όχι δεν χρειάζεται. Εντάξει. Θα μεταφράσω εγώ. Με το ΣΥΣΥ. Είμαι σίγουρο ότι θα έχει μεταφραστεί έρθει. Δεν τον Μπριγκίπσα, τον εσύ τι είναι, αυτός, αυτός είναι <laughs> ο Μπριγκίπσα. Ο Αλ ΣΥΣΥ. Καμία σχέση. Λοιπόν, ακούστηκαν ευρωμοκουβέντε στον αέρα. Χτε, αμό έγινε. Που, εντάξει, ακούω, τακτικά. Στον Πρετεντέ, στο Είναι ο Μητρόπουλο και περιγράφει μια συνάντηση στου καμπινέδε. Με το της, Φλαμπουράρι. τη Κουμουνδούρου. Ναι. Τότε, το Σεπτέμβριο, που ήταν του Μητρόπουλος, που να μπει στο ψηφοδέλτιο Μητρόπουλο, να μην πει: Έμπαινε, έβγαινε, του βγάζαν κάτι χαρτιά για τα πρώην σκάνδαλα που δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Και κάποια στιγμή πάνε για κατούρημα. Και ενώ τον Ετίνα. Φλαμπουρά... Όχι, δεν λέει, δεν είπε. Τι δεν είπε, εγώ αυτό καταλάβαμε. Εντάξει, ωραίο, καθένα όπω θέλει να πει. Ε Ή έγιναν αυτά που θα ακούσετε τώρα. Σε συνάντηση που βρεθήκαμε τυχαία στην Κομμοντόρο, μου είπε ο κύριο Φλαμπουράτη, μου είπε ότι, και μάλιστα έξω από την τουαλέτα, ότι επιθυμία του Προέδρου είναι να μπείτε δεύτερο και να ηγηθεί ο κύριο Μπαλτέ. Εγώ δεν ο κύριο Βίτσα μου λέει θέλει τον κύριο Σπίρτζη να ηγηθεί τη πρώτη θέση. Εγώ του είπα μια χιδέα φράση που λέμε από τον πύργο και του λέω σε καμία περίπτωση. Μου λέει ο κύριο πρόεδρο δικαιούται Του λέω σε καμία περίπτωση. Την επομένη μέρα. Την επόμενη μέρα, όταν του είπα, Άντε να αγαπηθεί, του είπα, Δεν μπορώ, δεν, δεν, δεν, δεν, με συγχωρούν οι τηλεθεατέ σα. Είπε το φλαμπουράρι έτσι. όπως λένε αυτοί στον πύργο, βέβαια. Εντάξει, στον πύργο λέγεται αυτό. Όχι, το... όχι. πουθενά, εγώ <σχυ> δεν την έχω ξανακούσει. Είπα ε, στον πύργο. Καλά, έχει γεμίσει καλαματιανούς και πελοπονίσου η χώρα. Έτσι δεν είναι αυτή Αυτή τη φράση, ειδικά σε κυβερνητικό, όχι. δεν όχι. την πολύ ακούω. Μα έτσι διαδόθηκε όμω. Τέτοια ευχή. Ο άλλο και... έκανε με το κεφάλι του, δεν θυμάσαι Ο Σαμαρά. Ναι, ε, ε, ε, αυτό ικανοποίησε ο Σαμαρά. Το, το... το είχαμε καταλάβει για την κυβερνητική του θητεία. Ε, εδώ ένα τον άλλον. Έτσι, συντροφικά όμω. Συντροφικά, συντροφικά. Ναι, συντροφικά. Ναι, συντροφικά. Τι λέμε συντροφικά. Ε... Μπορεί ο Φλαμπουρά τώρα, έχει χρόνο για αυτά. Είπε πλέον πληθυντικό. Αδειάζει από του καφέδε. Είπε νικό. δεν είπε. Μπορεί, είναι όλοι μαζί. Ναι. Ο κύριο Φλαγκουράρη είναι μεγαλύτερο. Σα παρακαλώ πολύ, άντε. Τραβάτε, κύριε αν... Τραβουράρη. Σαλτάτε, σαλτάτε, σαλτάτε. Γιατί κύριε. με βγάλετε από τη θέση του ψηφοδελτίου. Ωραία είναι αυτά τα συντροφικά. Όχι, ναι, είναι, γιατί... μου αρέσουν. Ωραία. Και βλέπουμε και προ τα έξω. Και ξέρει τι, πολιτική αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, για ιδέε, αυτό έχει μια αξία. Ναι. Για ιδέε γίνονται όλα αυτά. Έχει την ιδέα, Στην ιδέα μου. Παλεύουμε πως πια ιδέα θανικίση με επιχειρήματα κυρίω επασοκικό ίφος ίφος ίφος εnoi πάλι series θα πάσω ακ δεν με πιο ίφος τα ο ಮಿτρόπλου ίφλαμπουράς φλαμբέρας συνδρόμος φλαμπουράς γύρω χειρότερο στο μιτρόπλου δέξαρε ο μιτρόπλου έχει προσφέρει και στον τόπο κάποιε αναλύσει για το συνταξιοδοτικό δωτικό για το ασφαλιστικό τα ξέρει τα θέματα βγαίνει, διαφώτιζε και διαφωτίζει ο φλαμπουράς τι έχει προσφέρει ο φλαμπουράς me thinks συνδώνησε θαumpies θινκ τας αριστερά σωστά think time τι αριστερά τι όλα δεν ήταν εκεί στο κόμμα πιο κόμμα Το ΣΥΡΙΖΑ 3. ήτανε ναι. και Που ταλαια για καλά. Ήτανε και εσωτερικού. Αρνητικά μου ακούγονται όλα αυτά. Α. Πάρα πολύ αρνητικά, ό,τι πιο αρνητικό έχω ακούσει. Ε, αυτά, τα πολύ ωραία. <laughs> το βράδυ εκεί στο Μέγα, αφού ακούστηκε η Στάμνα του Σόιμπλε Βγήκε να κάνει παρέμβαση. Καλοδεχούμενη αυτή τη φορά την αφήσα, δεν, δεν, την κόψανε, Α, δεν την κόψανε Η Γεροβασίλη Μιλάμε για τον υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία, ο οποίο σαφέστατα επαναφέρει τον κίνδυνο του Brexit και μάλιστα με πολύ, αν θέλετε, βουκολικό έστω τρόπο, πάντως τον επαναφέρει και ταυτόχρονο σας λέω ότι είναι και δική σας ευθύνη, διότι εσείς τα φταίτε που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά τη στάμνα στην πηγή. Το σχόλιο σας γι' αυτό ποιο είναι. Ε, βουκολικό. <laughs> Η Αστέρο. <χει> Μόλι ακούσαμε <χει> την Αστέρο Γερο Βασίλη. Βουκολάρα. Τι θα πει βουκολικό. βουκολικό. Τι θα πει βουκολικό. Τι είναι βουκολικό σχόλιο <χει> για τον Σόιμπλε. <χει> δηλαδή ο μεταφραστή, επειδή ενημερώνονται για τι αντιδράσει, δεν είναι μια τυχαία βουλευτή, είναι εκπρόσωπος τη κυβέρνηση. Θα πει σήμερα το πρωί που ξύπνησε ο Σόιμπλε, χθε το βράδυ, ξέρει τι είπε η εκπρόσωπο η Γερο Βασίλη. Άπα. Έκανε ένα βουκολικό, βουκολικό σχόλιο. Ότι τι, τι είναι καλό, κακό το βουκολικό. Αυτό ήταν στο σχόλιο. <χει> ε, δεν είναι καλό το βουκολικό, τώρα είναι καλό το βουκολικό. Είναι πιο brutal. Α, ναι. Δηλαδή σκέφτεσαι τώρα. Έκανε ένα βουκολικό. Άννα, πεστάσαι. Έχω Μίγδαλα. Στην εχομίγδαλα. Ήπειρο πάντως επειδή ταιριάτει και με το βουκολικό όπω μου στέλνει εδώ σύντροφο από την Ηλιούπολη, του ΣΥΡΙΖΑ σύντροφο. Α, νόμιζε υπηρώτη σύντροφο. Ναι, είναι και από α, εκεί. Και, και μου λέει: Εμεί στην Ήπειρο λέμε ΣΥΡΕ ΑΜΗΣ. ΡΕ. Α. Το, το, α. Είναι στα υπηρώτικα. Δεν το λένε όπω τον πύργο. Κατάλαβε, το λένε διαφορετικά. Α, α δεν είναι... Και ένα γάμα βάλτε. Για να γίνει όλο πλήρε. Λοιπόν, άμυστε είναι αυτοί που έχουν τα μπουκλά και τα ζουρά με το τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω τι. Δεν σε πιάνω. Οι μάρτυρε. δεν ξέρω τι λένε. Έχει και εσύ τραυματικά παιδικά χρόνια. Έχει τραυματικά παιδικά χρόνια. Έχουν μπει όλα στο μπλέντερ και βγαίνουν με την πρώτη ευκαιρία. Πώ πέρασε τα σύνορα, φίλο, από την Υπήρρο. Όχι, μένει πολύ χρόνια, μπορώ να το βεβαιώσω. Το ξέρω από τα μικράτα μα. Οπότε είναι ντόπιο. Αγκιά να είναι λουπολίτη είναι καλό. Ακόμη και αν είναι σε Ακόμη Ά, και αν είναι σε εκεί. Αφού είναι στην Λιούπολη. Mm -hmm. ναι, για να καταλάβει. Να μετατρέψουμε, ρε παιδί. Υπάρχουν καλοί σε Λίγοι όμω και καλοί Δηλαδή, Λιούπολη. αν έρθουμε εμεί νέοι τώρα δημότε εκεί, γινόμαστε καλοί αυτομάτε. Νομίζω έχουμε κλείσει τα σύνορα και εμεί. <laughs> <laughs> σηκώσαμε φράχτε. Το η Ευρώπη. Γιατί δεν το κάνουμε και εμεί. Ναι, εμείς τέσιο, στη Λαμία ναι. το κάνουμε δεν το λέμε άλλη η Λιουπολίτησα εκψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ αλλά τώρα. δεν είναι τώρα γιατί τον βρίζει ναι. το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι μπορώ να καταλάβω ναι. εμείς στη Λαμία το κάνουμε δεν το λέμε αυτά ναι. τα ωραία γιατί εμείς στην Λαμία λέμε I miss ναι. τσαπέρα τις πέτρες <laughs> ε, ναι Εντάξει, δεν ξέρω τώρα για τι πέτρε έχει ερευνηθεί. <laughs> γιατί είναι, είναι η ερώτηση. <laughs> τσαπέρα Λογικό τι πέτρε. Α, ναι, έτσι, ναι, ναι. Λέτε, Εκεί, έτσι λένε. Εκεί, έτσι ah, μάλιστα, ναι. Ωραία. ωραία. Ναι. <laughs> αυτό. να και ξέρουμε, να ξέρουμε στις όλοι δηλαδή, δηλαδή, δεν είναι στον πύργο, λένε έτσι, αλλού είναι ναι ναι, ναι, ναι, Το να καταλαβαίνω. Λοιπόν, το καταλαβαίνω είναι το να παίζει γιατί έχει πολλά τούμπανα στην αρχή και δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι Τούμπανα τι θα παίξει Άκου. Eagles of Death Metal Μα περίπου Το Doors είναι. είναι Το Doors Αυτό τώρα θα κρατάει κανένα λεπτό που ακούς εδώ η μονοτονία Α ναι Δεν πάει ονούς ποιο είναι Όχι. αλλά Ε, είναι από αυτά που Break τα other side δεν τι είναι όλα αυτά τον doors. δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε Έτσι, τι, doors, ναι, παιδι, τι είναι αυτά Χιό, Μάμπο. Τι, όχι το άλλο Α. λοιπόν με αυτό θα πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις Και σα έλεγε έλα εδώ. Πόσα είναι τα σημεία εννέα. Εννέα ψημεία και του έλεγα, πάμε αμέσω στη Μέρκελ. Να αλλάξουμε την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Τότε θα μπαίνετε στην κυβέρνηση. Ναι. Θα έμπαινα, θα δω με τι τρόπο. Εγώ έχω επαφή με την γερμανική κυβέρνηση και θα μπορούσα να βοηθήσω. Λέω ευθέω αυτή τη στιγμή από το κανάλι σα, πρώτη φορά, στο ελληνικό λαό να τα ακούσει, ότι ευθύ με, αν με καλέσει ο κύριο Τσίπρα, είμαι διατεθειμένο να τον πάρω μαζί μου να πάμε στη Μέρκελ. Να <σχυ> αλλάξουμε την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. <σχυ> να συμφωνήσουμε ότι η χώρα πρέπει να ζει χωρί δανικά. Να συμφωνήσουμε. Στη Μέρκελ, αυτό μας λοιπόν, ο Λεβέντη είναι αυτό. Γιατί δεν κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα. Έχει είχε δύο μήνε. Αν κάνει δύο τηλεφωνήματα, θα μα βγάλει απέξω. Το ζούμε αυτό. Αυτέ οι μέρε το ζούμε. Έτσι. Εδώ και κανένα δίμηνο. Ακούμε όλο το Λεβέντη. Σοβαρά. Τι θα πει. Και το, εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι θα αν μπει στην κυβέρνηση, και αν γίνει και αν και αν, θα πάρει το τσίπρα και θα πάνε μαζί. Στη Μέρκελ. την εικόνα λίγο. Ας μείνουμε στην εικόνα. Είναι η Μέρκελ, αυτή που είναι και την ξέρουμε και οι Γερμανοί, με την λογική την γερμανική και έρχονται μπροστά τη αυτοί οι δύο. Και τον τραβάει από το χέρι ο Λεβέντης στο Τζίπρα. Κοίτα, ένας ωραίος τρόπος να πάνε είναι να πάνε με αυτά τα καραβάνια που περνάνε οι πρόσφυγες ναι, έτσι κι αλλιώς εικόνα που θα δώσουν θα είναι τέτοια πρώτον, δεύτερον η ίδια συμπεριφορά θα έχει μέρη καλά Έτσι Πότε και αλλιώ, ναι. αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον να πάνε μαζί με τον Λεβέντη γιατί ε, το λέει αυτό ο, Τσίπρα, ο Λεβέντης να πάει μαζί με τον Τσίπρα για να αλλάξουν τα μυαλά της Μέρκελ θα είναι μέρα μεσημέρι Υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην αλλάξουν τα μυαλά τη Μέρκελ, γιατί κι άλλο έτσι θα πήγαινε, υποτίθεται και θα τα άλλαζε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το θέμα δεν είναι τα λέει ο Λεβέντη, θα πιστεύουν και κάποιοι. Γιατί να μην τα πιστεύουν. Ναι, σωστό, μάλλον. Να ναι, ναι, ναι, ναι, έχουν πιστέψει τόσα και τόσα. Ότι παρακολουθούμε τι δηλώσει Λεβέντη εδώ και κάνα δίμηνο και θεωρούμε ότι είναι σοβαρό. Και έχουμε ξεχάσει τι γραφικό ήταν και πόσο γραφικό με επιτυχία και με συνέπεια 30 χρόνια τώρα. Και ότι αυτή η κυβέρνηση τη αριστερά στηρίζεται στον Καμένο, που είναι ατόλεγε πριν κάποια χρόνια. Και ότι τώρα θέλει να στηριχθεί και στο λεβέντι, Όλα Εικομωδία. αυτά είναι πραγματικότητα. Εικομωδία. Είναι πραγματικότητα. Μόνο στάγροσράκη λύπη για να συμπληρωθεί το πάζιλ. Κάποια στιγμή θα ακούμπησε και πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν Αλλά είναι ευρεθεί καλύτερο. Η στιγμή που η αυτή η κυβέρνηση θα στηριχθεί και στο λεβέντι νομίζω θα σημαίνει πάρα πολλά και για τον ελληνικό λαό και για το πολιτικό σύστημα και για την αριστερά τη συγκεκριμένη γενικότερα. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Το λοιπόν, βοηθάμε όπω μπορούμε Με αφορμή της βρομοκυβέρνησης του Μητρόπουλου ναι, ναι. Έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα που μας ναι, λένε Τις το τώρα. πιο λαλιές ναι, ναι, Λοιπόν ναι. στη Λίμνο λένε αι miss Εσύ και το μι νι γιώτα ε, Ψεύγανε Δεν έχει και εσύ μας το τέλος Μεις. Όχι, μη Α ψεύγανε α. Α, μάλιστα. Που λέει. Ναι, ναι. Ε, Αυτό είναι στη Λίμνο Λέγεται αυτό στη Λίμνο. Ε, Και στην ε, Πράγα Πράγα. Α, ναι. <laughs> εδώ φίλος, ο Λούσιφερ Στάλιν. Έτσι, ναι, ναι. Πώς το λέει στην Πράγα. <laughs> το λένε, εδώ το λέμε άντε και μεις. Α, είναι α, ναι. Στην Πράγα. Μίσου, ναι. Ε, είναι τσέχικα αυτά. Άντε και, ναι, και, τσεχικα, και το... Μπορεί να αλλιώς. το πει είναι... κανονικά, δεν θα το πιάσει το που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Η ΕΣΥΑ έβγαλε διοικητικό συμβούλιο. Κάτσε να πάμε. το πω μετά. Λένε εδώ για λέ, σκ... Θα ναι, διώχνανα, ναι. Μα, ήταν έτσι τα πράγματα. Α, την ΕΣΥΑ θα με διώχναν. Γιατί λέει διαφημίζω το νερό ή όλοι. Ρωτάνε εδώ. Δεν είμαι εγώ που διαφημίζω λοιπόν. Το έχουν κολλήσει ότι είσαι με το νερό ή όλοι. και καλά, δεν διαφημίζω χτες συνεκλήθη σε σώμα. Έβγαλε επιτέλου πρόεδρο, αντιπρόεδρο α, και, α, πρόεδρο α, και α, ναι. Ναι, ναι, Πόσο πέρασε. Συνήθω τόσο πάει, κάνα εξάμηνο. Μήνυμα σε μια εποχή που γίνεται χαμό στα μέσα ενημέρωση, αγγελιώσιμα και και και <σταξι>. εκεί. το κλείσιμο. Αυτό είναι να έχει κλάδο με ταξική συνείδηση, ρε <σταξιχείς> παιδί μου, τώρα. να μην έχει. Αυτό είναι. Να το χαίρεσαι. Να το μην και που υπάρχει, έτσι και αλλιώ. <σταξιχεί> τα προβλήματα είναι άλυτα <σταξιχεί> τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ. Είναι ακριβώ τα ίδια τώρα. και γίνονται και χειρότερα. Το ταμείο πάει για κλείσιμο, όπω το α μην το πούμε, αλλά εντάξει Τι άλλο μα έχει. Έχω ένα μήνυμα ακόμα. Θα το πω σύντομα. Τι κόμπλεξ έχετε με το τζίταρ Είστε ανεπρόκοποι, άχρηστοι, απρόφητα. Ναι, είμαστε τα ακριβώ αντίθετα από αυτά που είναι ο Τσίπρας. Γι' αυτό έχουμε το κόμπλεξ. Είμαστε... Ο Τσίπρα δεν είναι όλα αυτά που είπες mm. Γι' αυτό. Τέλο πάντων. Έχουμε mm. και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Κι άλλο. Έχουμε και άλλο ΣΥΡΙΖΑ για να γουστάρουμε. Συνέπεια ΣΥΡΙΖΑ. Ah, Συνέπεια. Τα μέτρα του ενάντια στη διαπλοκή. Σήμερα αρκεί ένα ισχυρό Ένα μεγάλο εκδότη, καμιά φορά και μέτριο εκδότη, ένα εφοπλιστή. Μπορεί να πάει ένα τηλέφωνο και να κυρωθεί ένα νόμο. Να κυρωθεί ένα πρόστιμο. Ε, δεν είναι έτσι φτάσαμε, κύριε Σταμάτη, στην χρεοκοπία πηγαίνοντα ω γελέα. Λοιπόν, τα, ο, τα ονόματα όλα θα τα αποκαλύψει εδώ μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάστα τα ονόματα, ονόματα. Αλλά θα συγκρουστούμε και με μια ολιγαρχία. Του ξέρετε. Του Έλληνε ολιγάρχε του έχει ο Τσίπρα. Του ξέρει. Πάστα τα ονόματα, μην λε ονόματα. Τους ξέρει όλη η Ελλάδα, κύριε Αυτοί. Άρα αυτού. Και λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. θα θέσει κανόνε. Μάλιστα. Τα ονόματα όλα θα τα αποκαλύψει εδώ μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. <σομί> θα μα ονοματίσετε επιτέλου, Ποια είναι αυτή η διαπλοκή, ή θα την ακούμε διαρκώ από τον ένα πρωθυπουργό στον άλλο χωρί να ξέρουμε ονόματα. Είμαι πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν είμαι χρυσός οδηγός να λέω, να μου λέτε, να σας λέω ονόματα. Χρυσός οδηγός. Επαγγελματίες, προβληθείτε στο χρυσό οδηγό για να σας βρίσκουν όταν σας χρειάζονται. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Είναι ο Δραγασάκης από την προηγούμενη βουλευτική θητεία. Που έλεγε θα πούμε τα ονόματα, θυμάστε το ότι τι είχε γίνει. Και ο Τσίπρα από τον Αυτιά και ο Τσίπρα προχθέ που τελικά δεν θα τα πούνε, ενώ είχε πει ο Τραγασάκης ότι θα τα λέγανε. Δεν χρειάζεται να τα πούνε. Να στηθεί κάποιο έξω από το Μαξίμου και να παρακολουθήσει κανένα δυο τηλεφωνικέ γραμμέ. Ποιοι ακριβώ μιλάνε κάθε μέρα και παίρνουν γραμμή κατεύθυνση στα βασικά θέματα, γιατί στα άλλα έχουν διαφωνίε όντω. Αλλά στα βασικά θέματα στηρίζω μνημόνιο και αυτή την κυβέρνηση τη Αριστερά για να περάσει τα μέτρα που δεν τόλμησε καμία άλλη κυβέρνηση να τα περάσει και θα καταλάβει ποιοι ακριβώς είναι οι διαπλεκομένοι. Την μία πλευρά την ξέρουμε είναι η κυβέρνηση. Την άλλη πλευρά μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Mm. Όντω δεν χρειάζονται ονόματα και πολύ περισσότερο χρυσός οδηγός. Και δεν έχεις πάλι διαφημίσεις. Να σα πω ένα επιχείρημα ένα από τα προβλήματα που είχαμε ήταν τα 25 διε που άφησε το ESM για να για την ανακαθανοποιήσει, να ανακαφελοποίηση των τραπεζών. τον τραπεζόρ. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα. Δεν θέλει και αυτό ο τσακαλότα τα σύνθετα... να πει μια λέξη: χρεοκοπία ναι, που λέγεται σώζω εγώ τραπεζών. Μα δεν υπάρχουν ούτε οι τράπεζε σώζονται ούτε ο λαό. Πε τη χρεοκοπία που το ξέρουμε και τον Grexit που έρχεται και πιο κοντά στα που είναι αγγλική. Εν πάση περιπτώσει έχει ήχο αγγλικό. Τι τη στέλνουν τι άλλε λέξει: Για τον Μπούγια. Για να ασχολούμαστε με αυτά και όχι Μάλτα. Με τον Τζιτσάνι ανακευασμένο σα αφήνουμε από του Σιμάν Μπαϊλντή. Το Αύριο θα τα πούμε. ναι. Ωραία εκτέλεση είναι τη σχέση μα. Πάει στο μαγαζίνι Παπαδόπουλου. Γεια σα. Todo planet Thank you.